Πάντα με στο άγχο, σαν πάντα να ψάχνουμε κάτι. Ήτανε κάτι παλιά, νομίζω το λέγανε αγάπη. Χαλο ένα κομμάτι, πω πάντα τίποτα στη τύψη. Γι' αυτό το παχαιμό μα φταίει, γιατί ακόμα μα λείπει. Όλα κάπω μου μοιάζουν, κάποιες όλα μένουν ίδια. Ψάχνοντα μια λύση, πάλι σε ποτά και πάλι σε Που Γουνε αυτέ οι, οι κουβέντε που λέγανε πάντα την αλήθεια. Κιμήσουμε στο ψέμα, σου αρέσει και καλή νύχτα. Γουν όλα αυτά, όλα σα τα ποντέ να κάνουμε. Ακόμα Αισθάνομαι. Θάλασσα, το αισθάνομαι στη θάλασσα του τύπου να συχνά με Πιάνε και να χάνομε σχέδια μουσική δεν με στιγμή και πάντα από πάνω τις πιάνομαι κάπου εκεί Πού να'ναι όλα αυτά <σταλεί> που κουνσταλίτηκα ολα αυτα που εχουν στα αλήθεια σημασία Πού είναι η παιδεία, πού είναι ο Πού είναι η πίστη, πού είναι η φιλία, πού είναι η τέχνη <σταλεί> Τι γίνανε οι αλήθινοι καλλιτέχνες Αν τα αγαπητοί τα μύτια Ας πούν, άκανες Ποιοι έχουν ταλέντο και οι ποιοι πιστεύουν ακόμα στα αλήθεια και δεν το κάνουνε μόνο γιατί το ξεκάει για να ζουνε πάντα μέσα στη κλίδα Που είναι μια πολιτική που να έχει πίστη, που να έχει συνείδηση Το μόνο που βλέπω είναι δύο από μπάτους, εντάφε, μια φίλωση <που> Μια κοινωνία σε ίδωση, yeah, yeah, δεν δε πήγω το σ' αφού της Δεν έχει καμία αντίληψη, οδησμίτηση πάντα σε είδεση Εμπαναστά την εικότητα, ψάχνει ταυτότητα, πία και ομότητα Ήδης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 Πού είναι η αρχή και που το τέλο αυτό θα ψάχνουμε συνεχώ Μόνοι πάντα να ερχόμαστε και μόνοι να φεύγουμε δυστυχώ Πάντου να υπάρχει σκοτάδι που να είναι το φω Φες μου που είναι ο παράδεισο και που η κόραση πες μου που είναι ο, ο θεό Δια ξέρω πω αυτό για μα φροντίζει ανε λυπό Λάθο πρώτο υπάρχουν οι νέοι και υπεροψία να γίνονται οδηγό Συνεπώ δεν μου φαίνεται καθόλου παράξενο το πω Σε κάποιου είναι άγνωστη εντελώ η λέξη Σεβασμό Είναι η ευτυχία ειλικρινά κουράστηκα να την πιάχνω σαν Θέλω να νιώσω σε λίγο την παιδική μου αθόρ Yeah, Πού είναι το χυποπ αγάπησα Ο καθένας κάνει συγκρότημα και κειμένεται στη μετρηότητα Πού είναι ποιότητα Χάθηκε για αυτήν μάλλον θα πήρε τα βουνά Μαλό θα χάθηκε οριστικά Κουνάρα και όλοι κρυμμένοι όταν τους χρειάζεσαι πραγματικά Νιώθω κάπως διαφορετικά σαφώς Τα παιχνίδια μου ακόμα συνεχίζει να τα κεντά Πού είναι ο άνθρωπος και που πηγαίνει ποτέ δεν ξέρει, Σ ο καθένας πάντα σκέφτεται την Αγάπη, συναισθήμα που μου λείπει. Μέσα στο χάρτη δεν τη βρίσκω. Είναι σ' άλλο που είναι όλα αυτά που κάναμε. Πράξη παλιά, που είναι η αγάπη. Κουνοέρο τα συναισθήματα. Και να στα αλήθεια, φράχνω να βρω. Κι εγώ κάτι από το παρελθόν να πάρω, να δώσω. Θέλω να νιώσω τον παγιό πυρετό. Το συνέστημα χάθηκε. Και η ψυχή μου τόση χάθηκε. Η εκτίμηση μεταξύ των ανθρώπων με χρήματα καταστάθηκε Φαίνεται πω ξαφνικά έχουν αλλάξει όλα Μου λείπει το στον δρόμο μα ηλεκτρονικά έχουν γίνει όλα Λυπεί η επικοινωνία, πια έχουν όλα εξελιχθεί Μου φαίνεται πως οριμάζουμε σε λάθος εποχή Αξίες και ιδανικά έχουν κι αυτά ξεπουληθεί Κάθηκαν βλέπατα με στον οριζοντά Μόνο οργή αναζητώ και νοσταλγό Χωρί να ξέρω που θα μου βγει Πού είναι η σεμνότητα, πού είναι η πού Αντάλλαγμα, χωρίς κανένα συμφέρον Αποτελεί μήτως προς εξαφάνιση Γι' αυτό δεν μου κεντρίζει το ενδιαφέρον Πολλές φορές αναχολώ Τα βραδιά μέσα στη μοναξιά μου Ζήτωντας πράγματα δεδομένα Την αξιοπρέπειά μου Ονειρεύομαι ελπίζοντας Μ' αυτήν την πραγματικότητα προσβιώνομαι Και σε ένα κόσμο γεμάτο ψέμα Σταματάω να φωσιώνομαι